και φίλοι του Εξλίμπρης, γεια σας, να είμαστε πάλι μαζί στο ραντεβού μας αυτό όπου μιλάμε για το αγαπημένο μα χόμπι, τι άλλο, την ανάγνωση και τα βιβλία. Θα πούμε λοιπόν για κάποια από τα βιβλία, τα οποία διάβασα τον τελευταίο καιρό και συγκεκριμένα τυχαίνει και αυτά τα τρία για τα οποία θα πούμε σήμερα να τα διάβασα μέσα στο Σεπτέμβριο και φυσικά ήταν βιβλίο που τα διάβασα τόσο το πλαίσιο του booktember.gr που σας είπα στο προηγούμενο εξλίμπρις αυτό το event στο instagram για τους Έλληνες bookstagrammers όπως λέμε για τους που αρέσκονται να βγάζουν φωτογραφίες με τα βιβλία τους και να τις μοιράζονται με τους άλλους αλλά και στα πλαίσια να μην ξεχνάμε του readathon 2016 που οργανώνει το show Much Reading και το οποίο ε, τολμώ να πω ότι πάει πάρα πολύ ε, καλά και σε επίπεδο συμμετοχών όπως και το Ποκτέμπερ. Άλλως το Ποκτέμπερ είχε πάρα πολλέ συμμετοχές και μπράβο σε όλες τις α, και όλους τους α, συμμετέχοντες αλλά και στους διοργανώτε που τόλμησαν και μας το έφεραν κοντά. Αλλά, α, Ας μην έχω τριβούμε, άλλο, ας περάσουμε και στα βιβλία. Δυστυχώ δεν έχω να σα πω κάτι από το Φεστιβάλ Βιού στο Ζάπιο, πέρα το ότι ήταν πολύ επιτυχημένο και πήρε παράταση, γιατί δεν κατάφερα να παραπρεθώ. Δυστυχώ, αν και πολύ θα το ήθελα, είναι μακρινά και δύσκολα τα ταξίδια έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Δεν περάζει, επιφυλάσσομαι σε κάποια άλλη φορά και είμαι σίγουρος ότι ε, κάποιοι από τους φίλους μας, ε, τους bloggers, θα έχουν ε, ρεπορτάζ. Ήδη ένα αυτό το ρεπορτάζ ε, μας έδωσε και το So Much Reading. επομένω ε, θα καλυφθούμε και εμείς που δεν καταφέραμε να πάμε. Πάμε στα βιβλία όμως. Το πρώτο βιβλίο για το οποίο θα σας πω σήμερα είναι τι άλλο η βιογραφία του Tolkien ε, η βιογραφία που γραφήκε τον ο Tolkien όρχοντας των δαχτυλιδιών ε, και στο αγγλικό πρωτότυπο ήταν το The Making of Legend η γέννηση ενό θρύλου θα λέγαμε στα ελληνικά Εν πάση περιπτώσει να πω βεβαίως ότι δεν είμαι fan, δεν μου αρέσουν τόσο πολύ οι βιογραφίες αλλά ως φίλος του Άρχου, των και του Άρχου Τόλκιν ε, θεώρησαν ε, καλό να το διαβάσω και δεν ήταν, δεν ήταν και πολύ μεγάλο. Το καλό με τη βιβλιογραφία του, του είναι σε. Ότι σε αντίθεση με άλλε βιογραφίε που έχουν πέσει τα χέρια μου ήταν αρκετά περιεκτική, θα έλεγα και πώς θα το πω συμμαζεμένη είχε αρκετέ λεπτομέρειε, το είδο των λεπτομεριών που με κουράζει πολλέ φορές αλλά όχι σε περιβολικό βαθμό που να με κάνει να βαρεθώ ή να παρατήσω το δηλείο. Ε, βέβαια, η να παρατησω το βιβλιο βεβαια η ζωη του Τόλκιν ε, και την περίοδο που έζησε ο Τόλκιν, έτσι ε, και τους δύο παγκόσμιους πολέμους ε, είχε αρκετά ενδιαφέροντα γεγονότα ε, και παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο ε, ενδιαφέρον για όλους εμάς που μας αρέσει το έργο του Άρχοντα και Είναι ε, πολύ ε, καλό να την ε, διαβάσουν και ε, όλοι όσοι δεν γνωρίζουν το, τόσο καλά το έργο του καθηγητή το έχουν ακούσει έχουν δει μόνο τι ταινίε για να δουν τι πραγματικά παιδίος άνθρωπος ήταν, ένας άνθρωπος με ε, μυαλό να το πω έτσι ένας διανοούμενος αν θέλετε ο οποίος ε, κατάφερε το πνεύμα του το ανήσυχο πνεύμα το, να βρει διέξοδο παρόλες τις δυσκολίε γιατί δημοδόπησε ε, πάρα πολλές Δυσκολίε στη ζωή του είναι η αλήθεια και παρόλα αυτά το πνεύμα του δεν τον άφησε στιγμή και φυσικά πέρα από το πνεύμα υπάρχει και όταν υπάρχει και μια οργάνωση και σύστημα και άνθρωποι ε, πολύ σημαντικό το ρόλο που έπαιξαν οι άλλοι άνθρωποι στη ζωή του καθηγητή του Tolkien ε, όταν υπάρχουν λοιπόν, άνθρωποι που, σε, ε, ε, που είναι δίπλα σου που αγγλείς έμπνευση, δύναμη και κουράγει από αυτού, τα πάντα ε, μπορούν να επιτευχθούν ε, τώρα δεν θέλω να πω λεπτομέρειες δεν μπορούσα να την αρχίσω να διαβάζω προσπάσμα δεν αρχίσω να λέω λεπτομέρειες από τη ζωή του Τόλκιν ξέρετε όμως ότι δεν είναι τόσο ε, αυτό το στυλ του εξλίμπρης ε, περισσότερο δίνω την προσωπική μου ε, άποψη να το πω έτσι για τα βιβλία και ε, να πω ότι ναι ε, αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε ειδικά αν ε, σα αρέσουν οι βιογραφίε είμαι σίγουρο ότι θα το λατρέψετε. Δεν τίθεται θέμα. Mm. Αλλά ε, να πω εδώ πέρα και για την ε, μετάφραση, μια ε, πολύ καλή μετάφραση του Θωμά Μαστακούρη ε, γνωστός στο χώρο του φανταστικού. Θωμάς Θωμά και το, το πλήθο των σημειώσεων οι οποίες θα ε, το βιβλίο αυτό και βοηθούν τον αλλαγνώστη ακόμα και τον ε, πιο αδαή να καταλάβει ε, περισσότερο να μπει ε, όσο πιο βαθιά γίνεται ε, στο σκεπτικό ε, και στους παράγοντες που διαμόρφωσαν την αντιλήψη της αντιλήψης του τόλκιν. Πάμε όμως να ακούσουμε ε, ένα κομμάτι και να πάμε στο επόμενο βιβλίο μας you. και μετά από αυτό το σύντομο κομμάτι, καλοκομμαρκή σε πιάνο του Ζωγέν, να επιστρέψουμε στα βιβλία μας. Το επόμενο βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω είναι το Βερονάλ του Τάκη Θεοδρόπουλου. Ένα βιβλίο το οποίο είχα, είχα δει, βέβαια είχε διαφημιστεί, άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτό με τον συγγραφέα πολλούς στην εκπομπή ε, διαβάζοντας της Κατερίνα Μαλακατές στο Αμάγγε Radio την οποία και ακούω τακτικά, και 6 με 8 θα ε, κάνουμε και λίγο διαφημίστοι φίλοι μας και μετά από αυτό το θετικά που άκουσα το πήρα κάποια στιγμή το και περίμενε και αυτό τη σειρά του να διαβαστεί κατάφερα και να το διαβάσω και μάλιστα έξω σημείο το ότι το διάβασα καπάκι, όπω λέμε με τον Τόλκιν γιατί ε, είναι και αυτό ένα βιβλίο που θα μπορούσε κάποιος να το πει βιογραφία ε, πολύ χαλαρά βιογραφία ε, είναι βιβλίο που παρακολουθεί τη ζωή του Ιωάννη Κουτρή ενό ε, γλωσσολόγου θα έλεγα αντίστοιχο και ο Τόλκιν Γλωσσολόγο, μάλλον. Α, όχι ακριβώ, αν πάση περιπτώσει ε, συγκριτική γλωσσολογία, πάντω ε, σε συγγενεί, σε παράλληλους, αν θέλετε, χώρου, να με συγχωρήσουν τώρα όσοι τα ξέρουν καλύτερα τα των γλωσσών και τα φιλολογικά, θα το θεωρώ σε παράλληλου χώρου. Κινήθηκαν ο καθένα όμω στη δική του πραγματικότητα και πάλι στον ίδιο χρονική περίοδο. Έτσι, μιλάμε για μέσο πόλεμο. Ε, Δυστυχώ όμω ο Φιθάνε Κουτρί ε, εξωθήθηκε στην αυτοκτονία, μην μπορώντας ε, κατά πάση πιθανότητα να αντέξει τους περιορισμού, τις συμβάσεις και τα ε, προβλήματα του καιρού του. Ε, θα έλεγα ότι είναι βιο... Όχι ακριβώς, ε, ναι, είναι βιογραφικό, παρακολουθεί τη ζωή του ήρωα, αλλά δεν εστιάζει ξερά, να το πω έτσι, στα γεγονότα. Δεν είναι μια τυπική βιογραφία. Περισσότερο προσπαθεί να δεισδύσει στους ε, παράγοντες τη σκέψη του και σε αυτά που τον ώθησαν ναι, να γράψει και να πει, να γράψει μάλλον όσα έγραψε και προσπαθεί να μας βώσει τον τρόπο με τον οποίο έφτασε να έχει τις αντιλήψεις και ε, τις γλωσσικές και τις α, ανησυχίες, να το πω έτσι, τις οποίες α, είχε. Ε, είναι ένα του στο πίκεντρο το οποίο βρίσκεται η γλώσσα, το γλωσσικό ζήτημα και έτσι χαριτολόγοντας να πω α, αυτά τα γνωστά ανεκδοτάκια για τον ελληνικό πολιτισμό και τέτοι, δηλαδή, εμείς είχαμε γλωσσικό ζήτημα ήδη από τους α, Αρχαίους χρόνους. Από του κλασσικού χρόνου η γλώσσα είχε γλωσσικό ζήτημα. Ε, που το διάβασα αυτό. Όχι, δεν το λέει αυτό στο Βερονάλ. Όμω, αν διαβάσετε την α, ιστορία τη ελληνική γλώσσα από το πρώην προ... έκδοση του Ηλιά και τώρα του ΟΜΙΕΤ, θα δείτε ότι όντω είχαμε γλωσσικό πρόβλημα από, αρχα... από του αρχαίου χρόνου. Εν πάση περιπτώσει. Ε, το πρόβλημα είναι ότι ο 23 αντιτίθεκε στο στήρο ακαδημαϊσμό, στην ρότητα, στη χρήση και στη διδασκαλία κυρίως τη γλώσσα, πράγμα το οποία εμένα προσωπικά με βρίσκουν πάρα πολύ σύμφωνο. Εκτός όμως από τα γλωσσικά μέθαμα, από τα γλωσσικά διεμένως του γλωσσικού ζητήματος, μέσα από το βιβλίο βλέπουμε ανάγλυφα, θα έλεγα, τα ελαττώματα της μιας ολόκληρης ε, κοινωνίας μιας κοινωνίας του τύπου της τύπου και της μηδενική θα μου επιτρέψετε να πω ουσίας και όρες ώρες αισθάνθηκα ότι ο τάξις κρατάει ε, μέσω με τα χέρια του σηκουτρή αν μπορούσα να χαριτολογήσω κρατάει ένα καθρέφτη όπου βλέπουμε ε, τα λατώματά μα, τα λατώματα που δυστυχώ. Ε, σκεφτείτε, είναι τα ίδια από την Ελλάδα του Μεσοπολέμου και παλαιότερα. Αλλά τώρα μιλάμε την Ελλάδα του Μεσοπολέμου μέχρι σήμερα. Εν αναλογιστείτε πόσο χρόνια έχουν περάσει, και όμω τα γνώριμα, ελαττώματα, οι γνώριμε καταστάσεις. Και από αυτή την άποψη, νομίζω ότι είναι βιβλίο που και κανένα ενδιαφέρον να μην έχετε για το ποιο ήταν αυτό ο άνθρωπο κανένα ενδιαφέρον για τα γλωσσικά, για να δείτε λίγο τα ελαττώματα μα καλό θα ήταν ε, να το διαβάσετε. Ε, δεν είναι και μεγάλο άλλωστε, έτσι ε, ούτε 200 σελίδες κυλάει όμορφα και ευχάριστα ε, νομίζω, ναι, έπτυξε το συγκεκριμένο και εκδόση το συγκεκριμένο και μπορείτε να το βρείτε παντού πλέον ξέρετε <ΣΣΣΣ> Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι και να πάμε στο τελευταίο μας ε, κομμάτι ή στο τελευταίο μας είναι όμως το τελευταίο μας βιβλίο σήμερα. Συμφωνία νούμερο 5, ένα προς, μάλλον από τη συμφωνία νούμερο 5 του Γιώχαν Σεμπαστιαχμπάχ. Και να επιστρέψουμε στο τελευταίο μα ε, βιβλίο για που θα παρουσιάσουμε σήμερα, γιατί έχω δυστυχώ περιορισμένο χρόνο, είναι πάρα πολλά αυτά που τρέχουν. Ε, και να πούμε το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι του Παύλου Καρνέζη, το μοναστήρι. Ε, είναι ένα βιβλίο όχι θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά μυστηρίου θα έλεγα. Όχι αστυνομικό, δεν το λέω αστυνομικό, αλλά ένα βιβλίο ε, μυστηρίου. Με κάποιο μυστήριο που αποσχολεί ένα ξεχασμένο μοναστήρι στην Ισπανία των αρχών του αιώνα. Ο χώρος στον οποίο διαδραματίζεται η χώρημα που διαδραματίζεται το βιβλίο είναι εξαιρετικά περισσμένοι πέρα από το μοναστήρι και τις λίγες ε, μοναχές που είναι σε αυτό. Ε, την εμφάνιση τους ε, κάνουν μόνο ένας ή δύο ακόμη χώροι και χαρακτήρες. Είναι ένα βιβλίο που ε, ο τρόπος ο του γραφείου συγγραφέα μου άρεσε πάρα πολύ με την έννοια ότι ε, τα γεγονότα που περιγράφει αν κάτι σκέτα καλοσκεφτείς ε, και ειδικά αν είσαι λίγο υποψησιασμένος είναι πολύ απλά και δεν μπορούσε κάποιος να πεις και σχεδόν προφανή από την ε, πρώτη στιγμή. Όμως η ατμόσφαιρα, ο τρόπος που τα γράφει ο συγγραφέα και η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ε, σε κάνουν ε, να απολαμβάνει σιγά σιγά το του μυστηρίου σε εισαγωγικά τι μικρές από εδώ και από εκεί αποκαλύψεις ε, και να βλέπεις να σχηματίζεται μπροστά στα μάτια σου η τελική εικόνα και όταν πια αυτό μου πολύ είναι ότι όταν πια ο αναγνώστης ακόμα και ο πιο ανυποψίαστος ε, βεβαιώνεται από κατά τη σιγουριά ότι ξέρει τι ακριβώς ε, έχει γίνει εκεί κοντά ε, φέρνει και το τέλος του βιβλίου, ε, ο συγγραφέας δεν αρχίζει να το τραβά ανούσια δηλαδή, όπως ε, μου έχει τύχει σε κάποια άλλα βιβλία αντίστοιχης θεματολογίας το, από το κίνητο σημείο και μετά τα γεγονάτα αποκτούν μια διαφορετική ταχύτητα ε, και πλέον δεν είναι θέμα μυστηρίου, δεν είπε κανένα μυστήριο να λύθει, αλλά ε, έρχεται αυτό που θα λέγαμε στην αρχιέλληνική τραγωδία γιατί όχι έρχεται η κάθαρση οι ήρωες αποφασίζουν δρουν και παίρνουν το δρόμο του και το ενδιαφέρον από εκεί και πέρα είναι να δεις πως θα χειριστεί ο καθένας αυτά τα οποία ε, αποκαλύφθηκαν όπως σχολιάσα και στην κρίτικη μου στο Goodreads η, ε, το στήσιμο το πότσι, η ανάγνωση μου θα μπορούσε να την παρομοιώσω με ένα ψηφίδωτο ή ένα παζλ το οποίο σιγά σιγά μπαίνουν τα κομματάκια ε, και αποκαλύπτεται η μεγαλύτερη εικόνα. Ε, αν το δείτε είναι, είναι σχετικά μικρό, ικανοποιητικό, 300 σελίδε, τρακο... ανάλογα την έκδοση, δηλαδή η έκδοση που εκλοφορεί το του Λιβάνι με 300 σελίδε, η... η άλλη έκδοση που έχουν την έκδοση του με 340 σελίδε, δεν έχει σημασία. Πάντως, ε, δεν είναι μεγάλο σε μέγεθο, αλλά ε, αν δείτε τα γεγονότα περιγράφονται είναι ε, απλά, καθημερινά ε, και λίγα ως προς τον αριθμό. Αλλά παρόλα αυτά, οι ε, κυλάνε ευχάριστα. Και δεν, δεν νιώθω σε κάποιο, δεν κανένα σημείο να ε, κάνει κυλιά το βιβλίο. Ε, γεμίζει με όμορφες ε, λεπτομέρειες θα έλεγα ε, που δεν κουράζουν να γνώστη και έχουν τη σημασία τους γιατί ε, σου δίνει να καταλάβεις καλύτερα τα κίνητρα και την ψυχή, του ήθους, αν θέλετε των χαρακτηρών των ηρώων που περιγράφει ο ε, Πάνος ε, Καρνέζης. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα ε, Μυστη, μυστηρίου το, όχι αστυνομικό δεν είναι αστυνομικό έτσι μυστηρίου ε, ωραία ατμόσφαιρα και είναι πολύ ευχάριστο να το αναφέραστε ανάλογα το χρόνο που έχετε μπορεί να βγει σε, και σε δύο απογεύματα ή και λίγο παραπάνω ε, και να πω ότι επειδή σε αυτό το βιβλίο μετράει πολύ αυτό νομίζω ότι το τέλος ήταν ε, πολύ ωραίο και ταιριαστό δεν, ε, ταιριαζε με όλη την ατμόσφαιρα του βιβλίου δεν ήταν. Ε, Ανακόλωθο. Αυτά είναι, λοιπόν τα λίγα είχα να μοιραστώ μαζί σα σήμερα και ελπίζω να έχω περισσότερα ή εντάξει το ε, σύντομα να, ξα, να τα ξαναπούμε μέσω του εξλίμπρι. Και έτσι, αν σας ενδιαφέρει, ε, έχω ξεκινήσει πειραματικά να δοκιμάζω την τύχη μου την τύχη μου, όχι βέβαια να δοκιμάζω ε, κάποια βίντεο σε στυλ booktube, να το πω έτσι κάποια βιβλιοφιλικά βιντεάκια τα οποία σιγά σιγά φτιάχνω με κάποιες καλές φίλες από τα υπόλοιπα blog που μου δίνουν τη γνώμη τους βέβαια αν σας ενδιαφέρει και εσάς να δείτε ένα-δύο δείγματα ε, αυτής της δουλειάς και να μου κάνετε προτάσεις και παρατηρήσεις μπορείτε να μου σχολιάσετε εδώ που θα δείτε την σε αυτή κάτω από το podcast μπορείτε να μου σχολιάσετε ή να μου στείλετε και ένα μήνυμα με ό,τι θέλετε να πείτε. Και να κλείσουμε με ένα πολύ κομμάτι ε, για πιάνο πάλι του Νοκτήριου Νουμπλιέ, ξεχασμένο νυχτερινό του Σοπέν πάλι έχει την τιμητική του σήμερα. Σα χαιρετώ, μέχρι το επόμενο εξλίμπρι.